η συζήτηση δεν έγινε για πόρου του ΕΣΠΑ, αλλά για πόρος του δημόσιου προγράμματος, του δημόσιου προγράμματος επενδύσεων. Ε, υπάρχουν, ε, υπάρχει κάποια, κάποιο περίσσευμα από, από αυτό το πόρος, στις και ο κ. Χαρίτσις μας ζήτησε να του προτείνουμε κάποια αναπτυξιακά έργα στην περιφερεια του Νοτιο-Αιγαίου. Ε, πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα, τα οποία πρέπει να συμπληρώσουν. Τι πρωτοβουλίε που έχει πάρει η Περιφέρεια και να προσθεθούν στη στρατηγική που έχει Περιφέρεια και που σε ένα βαθμό συμφωνούμε, έχει εγκριθεί κιόλα, για να μπορέσουμε έτσι να συμβάλλουμε και εμεί από την πλευρά των βουλευτών στον καθορισμό κάποιων αναπτυξιακή δυναμική επιπλέον για την Περιφέρεια μα. Έγινε ουσιαστικά μια πολύ καλή συζήτηση, υπήρξαν προβληματισμοί για το τι πρέπει να κάνουμε, πώ θέλει ο καθένα μα να παρέμβει. Επειδή το πλαίσιο είναι πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ ευρύ, αποφασίστηκε να γίνει μια επιτροπή η οποία μέσα στην επόμενη εβδομάδα, στη όχι αυτή γιατί θα έχουμε τη συνέντευξη, στην επόμενη εβδομάδα να καταλήξει σε μια συγκεκριμένη πρόταση για το τι θέλουμε, τι προτείνουν οι βουλευτέ να, να προσθεθούν στις, στα έργα που ήδη η περιφέρεια έχει εντάξει στο έργο. Θα είναι, μια... είναι, είναι προτάσει των βουλευτών. Δεν θα εντάξει... πάνε στην περιφέρεια ή στου Δήμου. Κοιτάξτε, νομίζω πως σε, για αυτά τα έργα βεβαίως θα ολοκληρωθούν γιατί η χορέας τη υλοποίησης είναι η περιφέρεια. Θα προσθεθούν στα ήδη πάνω mm -hmm. τα έργα της περιφέρειας που είναι ενταγμένας στο ΕΣΠΑ. Ή μπορεί και κάποια από αυτά από τα οποία η περιφέρεια θεωρεί, θα κάνουμε μια συνάντηση στην περιφέρεια, η περιφέρεια θεωρεί ότι πρέπει να πάρει μια συναντηση περιφερει περιφερεια η περιφερεια θεωρει οτι πρεπει να παρει μια προτεραιοτητα να τα εντάξουμε μέσα, μέσα από αυτή τη διαδικασία να δώσουμε αυτή την προτεραιότητα.